όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Άκουε περί των μορφών ον επιζητής Ότι το πνεύμα ημών πρεσβύτερων και ήδη μεμαραμένων και μη έχουν δύναμη από τον μαλακιόν ημών και διψυχιών. Ερμάς Πιμίν. Οι Παυλικιανοί παρουσιάστησαν μέσα της 7η δοσεν Αρμενία. Προέκυψαν εκ δύο παραγόντων. Ούτε ήσαν οι «Μαρκιονίτε» ο παδί του Μαρκίωνος της Δευτέρας Εκατονταϊτηρίδος και οι Μασαλιανοί της Τετάρτης Εκατονταϊτηρίδος. Οι Παυλικιανοί με τους Μαρκιονίτας είχαν κοινών των διαλύσμων, εδέχοντο δύο θεούς, αγαθών και κακών, και διέκρινων δημιουργών του αοράτου και δημιουργών του ορατού κόσμου. Αν οι Βυζαντινοί ονόμαζον αυτούς το τούτο προήρχε το εντεύθεν, ότι διά του ονόματο τούτου ονόμαζαν όλους τους διαλυστάς. Με τους Μασαλιανούς είχον κοινό τούτο, ότι απέριπτον την εξωτερικήν θεία λατρεάν, τα λείψανα των Αγίων, την προσκύνηση της Θεοτόκου. Νεστοριανοί και Παυλικιανοί ήσαν κατά τον εικόνα. Ο Παυλικιανισμός διεδόθη εν Συρία και Μικρά Ασία. Οι αυτοκράτορες κωνσταντινο ο 741 741-755 και ο Ιωάννης Οτσιμισκής, 969-976, μετέφερον πολλούς παυλικιανούς στην Θράκη. Συνέχειά τον οι Ιβογόμηλοι, το όνομα είναι βουλγαρικών και σημαίνει θεόφιλοι. Εκ της Βουλγαρίας, η αίρεσης μετοχετεύθη στην Δύση. Κατά το πρώτο νήμιση 12η εκατόντα αιτηρίδος ανεφάνισαν οι καθαροί. Προέκυψαν εκ των βογομήλων της Ανατολής των οποίων πολλοί φεύγονται στην δίωξη ήλθον στην δύση. Οι καθαροί ήσαν διαλυστέ, αποτέλεσμα δε του διαλυσμού ή του ασκητισμού ασκητισμός αυτών. Απέριπτον τα σιεροτελεστίας αυτά ακόμη τα μυστήρια και τα συναφή αντικείμενα την προσκύνηση των Αγίων, των λιψάνων και των Εικόνων, είχον όμως βάπτισμα πνευματικών. Κατά το πρώτο ημίση της 12ης εκατονταετήρειδος, ανεφάνισαν και οι Βάλδιοι. Ήθελον να εφαρμόσωσει το δέκατον κεφάλαιο του Ματθαίου, όπου ο Χριστός αποστέλει τους μαθητάς εις το κήρυγμα άνευ χρυσού, αργύρου, πείρας, υποδημάτων και ράβδο. Επεχείρησαν τούτο, 32 έτη πριν επιχειρήσει το αυτό. Ο Εξασυσίου Φραγκίσκο. Εφρόνουν ότι η έρεση αυτών αυτόν παρουσιάστηκε κατά τους χρόνους του χρόνου του Μεγάλου Κωνσταντίνου ως αντίδραση κατά τις τότε της επελθούση τότε κοσμικοποίησεω τη Εκκλησία, ιδιαίτερο δε κατά τη έκτοτε αποκτηθήσεις περιουσίας. Οι Καθαροί επέδρασαν επί των Βαλδίων. Αμφότεροι δε ήσαν συμπαθήσει των λαών. Έστελλλουν νέου ή να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο ανέτρεφων δωρεάν πτωχά κοράσια, ίσκουν φιλοξενίαν και φιλανθρωπίαν. Η Δυτική Εκκλησία κατεδίωξε αγρίως τας επικινδύνους διευθυνερέσεις. Καθαροί και βάλδιοι, αρχά τη 14ης εκατονταετηρίδος, κατά το πλίστον εξολοθρέφθησαν, αλλά δεν εξεριζώθησαν, αναγκαστέντες μόνον να ζώσουν κρυφίως. Παρεσκεύασαν την εποχήν αυτών δια των Λούθυρων και τους άλλου μεταρ των Καθαρών και των Βαλδίων κοινά κέντρα ήσαν η Νότιος Γαλλία και η βόρειο Ιταλία. Η προσωπική αγιώτηση τη Θεοτόκου και η συμμετοχή αυτή ει το σωτηριώδε έργο του Χριστού επέφερε την τιμή και την επίκληση αυτή. Οι Νεστοριανοί απέρριπτον το όνομα και την ανάλογον τιμή τη Θεοτόκου. Τουναντίον, ετώνιζαν την σημασία αυτή οι αντίπαλοι των Νεστοριανών, οι Αλεξανδρινοί Θεολόγοι. Η καταδίκη των Νεστοριανών εν τη Τρίτη Οικουμενική Συνόδο 431 μετά ενίσχυσε την νύπη τη Θεοτόκου. Ο ναός της Μαρίας Ενεφέσο, όπου συνεκλήθη η εν λόγω σύνοδος, αμφισβητείται σήμερον αν είτο της Θεοτόκου ή μάρτυρός στην ενώ μετά την σύνοδον την ύπαρξη τιού του ναού δυνατεν να αμφισβητήσει. Τόσο μεγάλην σημασίαν, δια το ζήτημα της τιμής και προσκυνήσεως τη Θεοτόκου, δίδεται εις τας αποφάσεις της Συνόδου Τάφτης. Η υπαπαντή απαντά εν τέλει της Τετάρτης Εκατονταετηρίδος, αλλά θεωρείται ακόμη τότε δεσποτική έορτη. Της Θεοτόκου έορτη, αρχικός απαντά εν τες εκκλησίες Αντιοχίας και Αλεξανδρίας, αναγεγραμμένη μετά τα Επιφάνεια, στις 15 Ιανουαρίου, και έπειτα μετά τα Χριστούγεννα, στις 26 Δεκεμβρίου. Μέσα της Πέμπτης Εκατονταετηρίδος, ο αυτοκράτορ Μαρκιανός πρώτος έκτισε ναόν της Θεοτόκου εν γεθσιμανή όπου κατά την παράδοσιν είχε ταφεί η Θεοτόκος. Εκεί, τρία έτη μετά των θάνατον του Μαρκιανού, απαντά εορτή τη Θεοτόκου, τη Δεκάτην η Αυγούστου, 460 μετά Χριστόν. Την έκτη εκατονταετήρυδα, απαντά η εορτή του Ευαγγελισμού εν τη Ανατολή, ιδρυθής απιθανώς εν Μικρά Ασία. Και την εβδόμην εκατονταετήρυδα, η εορτή πλέον της Γεννήσεως της Θεοτόκου, 8 Σεπτεμβρίου. Εκ τη Ανατολή, εορτέ αυτέ στην Δύση. Η λατρεία της Παρθένου Μαρίας, ως μητέρας του Θεού, διείσδησε με αργούς ρυθμούς στη Δύση. Από τον 11ο αιώνα όμως, αποκτά κεντρική θέση στις πεπιθήσεις και τις πρακτικές της και βρίσκεται στην καρδιά της εκκλησιαστικής μεταρρύθμισης ανάμεσα στον 11ο και τα μέσα του 12 ου αιώνα. Η Παρθένος γίνεται σχεδόν το τέταρτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Συναφός γνωρίζει η εξαιρετική άνθηση η φιλολογία που αφιερώνεται στη Μαρία. Η προσευχή που της έχει αφιερωθεί από το 12ο αιώνα, το Άβε Μαρία, αναβαθμίζεται σε θέση ανάλογη με εκείνη του πατεριμών. Ένας μαριολογικός κύκλος αναπτύσσεται στην τέχνη. Συνδέεται με το χριστολογικό, αλλά η παράσταση της Μαρίας επιβάλλεται όλο και περισσότερο. Η λατρεία της Παρθένου προσφέρει στους πιστούς, κυρίως τις γυναίκες και σε χώρου ιδιωτικής λατρείας, μια πληθώρα βιβλίων των ωρών. Η Παρθένος έγινε η λατρεμένη πρωταγωνίστρια του μεγαλύτερου γεγονότος της ιστορίας, της ενσάρκωσης. Όπως συμβαίνει με όλα τα σημαντικά ιστορικά φαινόμενα, η λατρεία της ριζώνει σε τόπους που είναι κόμβοι επικοινωνία. Η άνθισή της βελτίωσε τη μοίρα της γυναίκας επί της γης το ερώτημα διχάζει τους ιστορικούς. Αν σκεφτούμε όμως ότι η λατρεία της Παρθένου Μαρίας συμπίπτει χρονικά με τη μετατροπή του γάμου σε μυστήριο και την αναβάθμιση της θέσης του παιδιού και της οικογένειας, όπως δείχνουν οι εικόνες της γέννηση. πρέπει να θεωρήσουμε ότι η Παρθένος συνέβαλε τα μέγιστα στη βελτίωση της μοίρας της γυναίκας, στην οποία συνετέλεσε επίσης η άνθηση του αυλικού έρωτα, του Τροβάδουρων η Παρθένος, η ύψιστη δέσποινα του υπότη. Κανείς δεν μπορεί πια να αμφιβάλλει για το ότι ολόκληρη η ευρωπαϊκή ποιήση προήλθε από την ποιήση των τροβαδούρων. Ανάμεσα στον 11ο και το 12ο αιώνα, η ποιήση οποιασδήποτε προέλευση έπρεπε να είναι προηγουμένος ποιήση του Λαγκεντοκ. Από πού προέρχεται όμως η νέα αυτή αντίληψη του διαιναικώ ανυκανοποίητου έρωτα, η ενθουσιαστική και θρημητική εξύμνηση της ωραία που λέει πάντα όχι. Και από πού προέρχεται ο λόγιος αυτός λυρισμός, που με μιας ξεπροβάλλει για να εκφράσει το νέο πάθο. Μέσα σε είκοσι μόλις χρόνια γεννιέται μια αντίληψη περί γυναίκας εντελώς αντίθετη προς τα παραδοσιακά ήθη και μια πίεση με σταθερούς τύπους ολιπλοκότατους και εκλεπτισμένους. Αναρωτιέμαι μήπως το μυστικό τη πρέπει να αναζητηθεί επί στον ίδιο το χώρο που τη γέννησε. Διαπιστώνουμε όντως ότι ένα μίζων ιστορικό γεγονός δεσπόζει στον προβινγίανο 10ο αιώνα. Ταυτοχρόνος με τον καινούριο λυρισμό και στις ίδιες επαρχίες, Λαγγεντοκ, Πουατού, Ρινανία, Καταλωνία, Λομβαρδία, εξαπλώνεται μια ισχυρή αίρεση, η αίρεση των καθαρών. Μπορούμε να θεωρήσουμε τους τροβαδούρους ως πιστούς της Εκκλησίας των Καθαρών και ως αηδούς της αίρεσής της. SatellS1... WrS1... Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.